Λόγος 29. Ιωάννου Σιναήτου, Ιωάννου της Κλίμακος. Περι απαθίας. Δια τον επίγειο ουρανό, τη θεομίμητη απάθεια και τελειότητα και ανάσταση της ψυχής πρώτης κοινή αναστάσεως. Να λοιπόν που και εμείς που βρισκόμαστε στο βαθύντο ρλάκο της αγνωσίας και στις σκοτεινές περιοχές των παθών και στη σκιά του θανάτου τούτου του σώματος, επιχειρούμε με θρασίλητα να φιλοσοφούμε για τον επίγειο ουρανό, δηλαδή την απάθεια. Το στερέωμα του ουρανού έχει βεβαίως ως ωραιότητα τους αστέρες αλλά η απάθεια έχει ο στολισμό τις αρετές. Εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι η απάθεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά εγκάρδιος ουρανός του νοό, εγκάρδιος ουρανός του νοός, ο οποίος λογιάζεται για παιχνίδια τις πανούργίε των δαιμόνων. Απάθεια εννοεί ο Άγιος μας το να έχει ψυχή πάθη, ισχυρά πάθη όχι να είμαστε τελείω απαθείς σε ό,τι συμβαίνει στη ζωή, κλείνει η παρένθεση. Δεύτερον, είναι και διακρίνεται πραγματικά ο απαθής εκείνος που αυθαρτοποίησε τη σάρκα του, που ανύψωσε το νου του επάνω από την ορατή κτήση και υπέταξε σε αυτόν όλες τις εστίσεις που παρέστησε την ψυχή του μπρος στο πρόσωπο του Κυρίου και που προχωρεί συνεχώς και πλησιάζει τον Κύριον, υπηρετώντα τον με ζήλο υπερανθρώπινο. Μερικοί πάλι ορίζουν την απάθεια ως ανάσταση της ζωής πριν από την ανάσταση του σώματος. και άλλοι ως τέλεια επίγνωση του Θεού, Δευτέρα κατά σειράν, μετά την επίγνωση που έχουν Τρίτον, αυτή λοιπόν η απάθεια, η τελεία των τελείων ατέλεστος τελειώτης. Καθώς με το εξήγησε κάποιος που την είχε δοκιμάσει αυτή την απάθεια, τόσο πολύ αγιάζει τον νου και τον αρπάζει από τα υλικά, όσο το περισσότερο μέρος της επιγείου ζωής μας, μετά την άφηξη βεβαίως στο ουράνιο λιμάνι της ησυχίας, το ζει κανείς σαν να βρίσκεται στον ουρανό και ανυψώνεται εκστατικός σε ουράνιες θεωρίες πράγμα για το οποίο ομιλεί κάπου επιτυχώς ο ψαλμοδός που το είχε γευθεί ότι του Θεού οι κρατεοί της γης σφόδρα επήρθησαν ψαλμός μη σίγμα δέκα Ωστε τέτοιο γνωρίζουμε και τον Αιγύπτιο εκείνο ασκητή ο οποίος δεν αφήνε επιπολίτα τα χέρια τοπλωμένα στην προσευχή όταν προσευχόταν μαζί με άλλους. Τέταρτον, υπάρχει ο απαθής αλλά υπάρχει και ο απαθέστερος από τον απαθή. Ο πρώτος αποστρέφεται με υπερβολικό μίσο στο κακό ενώ δεύτερο δεύτερος είναι άπλιστο στον πλούτο των αρετών. Και η αγνία «Απάθεια» ονομάζεται και πολύ φυσικά διότι ο πρόλογος της κοινή Αναστάσεως είναι και της αυθαρτοποιήσεως των φθαρτών. Πέμπτον «Απάθεια» εφανέρωσε εκείνος που είπε Νον κυρίου Κέκτιμε, Κορινθίους Κορυνθίου, Β' και Στιχώ 16. Απάθεια εφανέρωσε ο Αιγύπτιο που είπε ότι δεν φοβείται τον κύριον. Απάθεια φανέρωσε εκείνο που προσευχήθηκε να επιστρέψουν πάλι τα πάθη. Ποιο αξιώθηκε πριν από τη λαμπρότητα του μέλλοντο αιώνα να έχει τόση απάθεια όσο εκείνο ο Σύρο διότι ενώ ο περίφημο μεταξύ των προφητών Δαβίδ έλεγε στον Κύριο «Σταμάτησε τη θλίψη μου για να ανακουφιστώ» ψαλμός λαμδαΐτα 14, ο σύρος αυτός αδελτής του Θεού έλεγε «Σταμάτησε τα κύματα της χαριτοσου σου». Έκτον, απάθεια έχει η ψυχή που ταυτίστηκε τόσο με τις αρετές όσο η εμπαθή με τις ειδονές. 7. Εάν το όριο της γαστριμαργίας είναι να πιέζει κανείς τον εαυτό του να φάγει και χωρίς να έχει όρεξη, τότε το όριο της εγκρατείας είναι και όταν πεινά να συγκρατεί τη φύση του, παρόλο ότι δεν είναι ένοχη για κάτι. 8. Εάν το όριο της λαγνίας είναι η ημανιώδης διέγερσης, και προς τα άλογα ζώα και τα άψυχα αντικείμενα τότε το όριο της αγνίας είναι να τα αισθάνεται κανείς όλα και να τα αντιμετωπίζει σαν άψυχα. Ένατον Εάν το τέρμα της φιλαργητίας είναι να μην μπάβει κανείς και να μην χορταίνει ποτέ συναθρίζοντας χρήματα τότε και το τέρμα της ακτιμοσύνης είναι να μην λυπάτε ούτε το σώμα του ακόμη. Δέκατον. Εάν το τέρμα τη ακηδεία είναι να μην έχει κανεί υπομονή ενώ ζει σε πλήρη άνεση, τότε το τέρμα τη υπομονή είναι να ζει σε θλίψη και να θεωρεί ότι έχει άνεση. Ενδέκατον. Εάν το πέλαγος της οργής είναι να αποθυριώνεται κανείς και όταν είναι μόνος το ακόμη, τότε το πέλαγος της μακροθυμίας είναι να είναι όμοια γαλήνιος και στην απουσία και στην παρουσία του ιδρυστού του. Αυτόνου δηλαδή που τον βρίζει. Δωδέκατον περί απαθίας Δωδέκατον Εάν το ύψος της κενοδοξίας είναι να δείχνει κανείς επιτιδευμένη, επιδεικτική συμπεριφορά και όταν ακόμη είναι μόνος του, τότε οπωσδήποτε το γνώρισμα της ακενοδοξίας είναι να μην κλέπτεται καθόλου ο λογισμός του στην παρουσία αυτών που επενούν. 13. Εάν το γνώρισμα της απολίας δηλαδή, της υπερηφανίας είναι να αισθάνεται κανείς έπαρση και όταν έχει ταπεινή εξωτερική εμφάνιση, τότε η απόδειξη της σωτηρίου ταπεινώσεως είναι να έχει ταπεινό φρόνημα και στα υψηλά επιτεύγματα και κατορθώματα. Δέκατον τέταρτον Εάν η απόδειξη της θελείας απαθίας είναι να υποχωρεί κανείς πάραυτα σχεδόν σε κάθε τύπου που εσπήρουν οι δαίμονες. «Τότε εγώ θεωρώ», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, «σαν γνώρισμα της Αγίας απαθείας, το να μπορεί κανείς να λέει καθαρά, «εκκλίνοντος από μου του πονηρού ούτε γίγνωσκον». Ψαλμός Ρο 4 «Ούτε πως ήλθε, ούτε γιατί απήλθε». Αντίθετα νιώθω πλήρη αναισθησία προς όλα αυτά. Είμαι όλος ενωμένο με το Θεό και πάντοτε θα είμαι έτσι. 15. Όποιο αληθινά αξιώθηκε αυτή την κατάσταση ενώ βρίσκεται ακόμα στη σάρκα, έχει ως ένα εικόν του το Θεό, ο οποίος τον κυβερνά σε όλα τα λόγια και τα έργα και τις σκέψεις. Έτσι ακούει μέσα του σαν κάποια φωνή το θέλημα του Κυρίου που το αντιλαμβάνεται με έναν εσωτερικό φωτισμό και γίνεται ανώτερο από κάθε ανθρώπινη διδασκαλία. Λέγε δε, πότε ήξω και οφθίσω με το προσώπο του Θεού Ψαλμός μη αλφα τρία διότι δεν αντέχω περισσότερο την ενέργεια του πόθου μου αυτού, αλλά επιζητώ το αθάνατο κάλλος που με έχεις δώσει προτού του ενδυθώ το πύλινο αυτό σώμα, όπως κατάντησε μετά την παράβαση. Αλλά τι χρειάζεται να λέω πολλά, ο απαθής ζημένου και τι αυτός, ζήδε αυτο Χριστός. Γαλάτες, δεύτερη επιστολή, Στίχος 20 Καθώς μας το λέει αυτό, εκείνος παγωνίστηκε τον καλόν αγώνα και τελείωσε το δρόμο και τήρησε την πίστη, δηλαδή ο Απόστολος των Εθνών, Παύλος. Πάβλος. έκτον Το στέμα του βασιλέως δεν αποτελείται από ένα μόνο πολύτιμο λίθο. Ούτε η απάθεια είναι τελεία, εάν μία οποιαδήποτε αρετή αμελήσουμε. Ως απάθεια να εννοήσει το ουράνιο ανάκτορο του Επουρανίου Βασιλέως. Ως πολλάς μονάς, πολλά μέρη δηλαδή, τις κατοικίες που βρίσκονται μέσα στην πόλη. Και ως στίχο τις Επουρανίου αυτής Ιερουσαλήμ, την άφεση των πτεσμάτων. 17. Α τρέξουμε αδερφοί, Α τρέξουμε για να κατορθώσουμε να εισέλθουμε στον υμφώνα του ανακτόρου. Εάν δε είτε από κάποιο φορτίο, είτε από κάποια πρόληψη, είτε από κάποια αργοπορία καθυστερήσαμε ως φορά μας, τουλάχιστον ας προφτάσουμε κάποια κατοικία γύρω από τον υμφώνα. Εάν δε είτε από κάποιο φορτίο, ή κάποια πρόληψη είτε από κάποια αργοπορία καθυστερήσαμε ο συμφουρά μας τουλάχιστον ας προφτάσουμε κάποια κατοικία γύρω από τον Ιμφώνα εάν δεν ακόμη έχουν καθεί και αποκάμει τα πόδια μας ας φτάσουμε με κάθε τρόπο έστω μέσα από το τείχος διότι εκείνος που δεν θα εισέλθει στο τείχος ή μάλλον δεν θα το υπερπηδήσει πρώτου θανάτου του, θα παραμείνει έξω στην ερημική περιοχή των δαιμόνων και των παθών. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε στην προσευχή του «Εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος» Ψαλμός Ιωταζήτα 30 Και κάποιος άλλος εξ του Θεού έλεγε «Ουχία αμαρτία ημών εισήν διαχωρίζω ανάμεσον ημών και εμού, Ισαΐας νηθίτα, που σημαίνει από το στόμα του Θεού να μιλάει ο Ισαΐας και να λέει ότι δεν είναι οι αμαρτίες αυτές που διαχωρίζουν τον άνθρωπο από τον Θεό. Δέκατον Α Ας γκρεμίσουμε αγαπητή μου το μεσότυχο του φραγμού, όπως λέει και ο Παύλος στη Δευτέρα Προσεφεσίους επιστολή του, το οποίο κακώς οικοδομήσαμε με την παρακοή μας. Ας λάβουμε από εδώ την εξόφληση του χρέους, διότι στον Άδη δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να μας απαλλάξει από τα αμαρτήματα. Δέκατον Ένατον Ας σχολάσουμε, ας προσπαθήσουμε, ας αφήσουμε τα άλλα και ας αφήσουμε το χρόνο, από τώρα και στο εξής, για την απόκτηση της απαθία. Άλλωστε, έχουμε χαρακτηριστεί σχολαστέ. Δεν μπορεί κανείς να αμελεί και να προφασίζεται είτε πτώσει είτε περιστάσεις, είτε φορτία, διότι όσοι έλαβαν τον Κύριον διαλουτρού πάλιν γενεσίας, έδωκεν αυτή, αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όπως μας γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο και στο δέκατο στίχο, και του είπε να σχολάσετε, να ηρεμήσετε και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός και ότι εγώ είμαι η απάθεια. Ψαλμός μη έψιλον έντεκα Αυτόν, τον Θεόν, ανήκει η δόξα εις τους αιωνα των αιώνων. Αμήν. Αν υψώνει από τον ουρανό, από τη γη στον ουρανό, τον παίνει τα νου και ανεγείρει από την κοπριά των παθών τον φτωχό άνθρωπο η μακαρία απάθεια. Ενώ η πολύμνητη αγάπη, η αγάπη που έχει τόσο πολύ εξυμνηθεί, τον αξιώνει να καθίσει μαζί με τους άρχοντας αγγέλους, με τους άρχοντας του λαού του Κυρίου.